Ναι, καλησπέρα. Καλημέρα, βασικά. Καλησπέρα. Ε, χαίρετε τη. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Να σου πω Χαίρετε τη άλλος... ημέρα. Χαίρετε τη εσπέρα. Ο Θήμιο είπε ότι θα πρέπει του εδωσύλλογου και τα λοιπά ναι, να του σκοτώνουν. Oh, Κάνουν προτροπή προ τη βία. Ω oh, yeah. μισούλα, μην νύσουμε αυτό. Εγώ θα του την κάνω. Καταλαβαίνει τώρα το ότι αύριο θα έρθει κάποιο, δεν θα πω όνομα. Πριν από εσά είναι πάντω. Και... Πριν από εμά για εμά, ξέρω. Yes, please go on. Yeah, μπορεί να γυλαίκο, Μπορεί να έχει μια συνοδεία μαζί του, απεριμένει η αστυνομία από κάτω να φράει μια κουκούλα και να σου πω για κάτι λίγο εγώ πιστεύω φίλε ότι αυτό που είπε ο τώρα εκνεύρισε και άγγιξε πολλούς αυθόχθρονες Έλληνες oh. έτοιμους, έτοιμους αυτό είναι νομικούς. που λέμε το τραγούδι με λαχτάρα να θενιάζομαι να θενιάδομαι αυθόχθρονία δυστυχώς να σε μοιράζομαι Ε? Υποθέτω, ε, ότι οι αυτόχθονε ε... αυτοί κάνουν πρωτοπή προς την αυτοχθονία. Νομίζετε ότι νομί... αυτοχθονείστε <laughs> μόνοι σα να γλιτώσουν <laughs> τους αυτόχθονε, Κοίταξε, δεν θα μπω εγώ ανάμεσα σε σένα και στην έρηδα που έχει με του αυτοεμβολιαστέ. Βάση κατάξι πάρω θέση, Παιδιά πηγαίνετε το εμβόλιο, Είναι ηλίθιο πράγμα τώρα. Αλλά τέλο πάντων το θέμα είναι, Φίλε, ότι ο τύπος μπήκε Άμα θέλετε ξεκάθαρα, λοιπόν, πράγματα, εγώ και μου, νέα δημοκρατία. Μπήκε Okay. Αυτό που δεν σέβονται, καθόλου τα copyright του αλλού, τέλο πάντων. Εν τω μεταξύ, φίλε, γυρνάει και λέει. Τι θε... Το ρωτάνε, λέει, τι θέλει να ντυχθεί, Λέει Αμάλ ή Λόατκι, δεν θυμάμαι και τέτοια πράγματα. Γιατί δίνε τσολιά, Περνάνε απόψε σου καλύτερα μα αντίμενο τσολιά. Μήπω θα θέλατε να ντυχθεί Αμάλ και να περπατάω σαν να είμαι πρόσφυγα, Ή μήπω θέλατε να ντυχθεί Λόατκι και να κουνιέμαι μέσα στου δρόμου. Ειλικρινά, φίλε, ο τσολιά δεν είναι σεξι τώρα. Του λέμε βλάκες. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έπεσα τα σύννεφα. Δεν τον περίμενα ούτε ρατζιστή, ούτε ομοφοβικό. Έτσι πω τον είδα και ακούγοντά τον. Ούτε Νέο Δημοκράτη, φαντάζομαι. Ούτε Νέο Δημοκράτη, βέβαια. Πόσο επίκαιρη είναι η καρικατούρα του Σολιά που έχει φτιάξει. Καλά. Χρόνια τώρα. Ε, χρόνια τώρα, αλλά επιβεβαιώθηκε περίτρανα με τον τύπο στην ηλία που πήγε στο δικαστήριο ντυμένο Σολιά. Ευκολάκι. Ευκολάκι, ναι. Μα φταίμε κι εμεί τώρα. Αυτέ, συγγνώμη τώρα. Δεν μα τα δίνουν σερβίρισμένα στο πιάτο. Έτοιμα, παιδί μου, έτοιμα. Αλλά είσαι πάντα πολύ πιο μπροστά από τι εξελίξει. Έτσι είναι η τέχνη αγάπη. Μη τέχνη προηγείται Έτσι. των εξελίξεων. Και η σάτυρα επίση. Και η σάτυρα. Ναι. Αλλιώ δεν θα Έτω, ήταν που μιλάμε. Τώρα που μιλάμε για σάτυρα, πληρεί λέει τα πολιτιστικά κριτήρια όπω καθορίζονται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση και γι' αυτό το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση επιχορηγεί με ένα εκατομμύριο ευρώ η τηλεοπτική σειρά, είναι αγαπημένη, που είχατε σατυρήσει και στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια. Τι σου λέει, τι οικογενειακέ ιστορίε! Όντω. Ναι, καλέ. Και λίγα δίνει. Λίγα δινή. μου. Δεν θυσιάζει. Και με απατά και θα με κολλήσει κορονοϊό. Κανονικά θα πρέπει να δίνει και στο κάτι ξαναψύνεται. Γιατί ενώνει την οικογένεια. Νομίζω ότι αυτό δεν προβάλλεται πια. Προβάλλεται. Κάτι ξαναψύνεται, σου λέω. Α, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Οποιοδήποτε πάτο τη τηλεόραση έχει υπάρξει στο παρελθόν, προβάλλεται ξανά και τώρα. Είναι δηλαδή πολιτιστικό γεγονό αυτή η σειρά και η πολιτεία οφείλει να την επιχορηγήσει. Δηλαδή να πέσω από το παλικόνι, τι να κάνω. Μπράβο στην πολιτεία, όχι μπράβο. Μπράβο, π μπράβο Να επιχωρηγούν τις οικογενειακές ιστορίες Άστο Οι Οικογενειακές ιστορίες παίζουν στο ίδιο κανάλι που παίζανε ε, Στον Άλφα Γιατί το ίδιο okay. κανάλι που παίζανε το έχει πάρει άλλος τώρα Οπότε ναι. για να μην δώσεις αυτόν τον άλλον λεφτά απευθεία, Μπορεί να το δώσεις με έναν άλλο τρόπο Για να κόψεις και την ολόγια Μέσω, μέσω τη εξαιρετική αυτής της Μάλιστα ναι. που προάγει τον πολιτισμό Ωραία, την εννοχήκαμε Αυτό το βλήμα τη ολιά. Δεν μπορεί να ήταν τίποτα άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, μου είπατε κοίταξε. με την Δημοκρατία. Πράγματα. Ωραία. Σε κάθε το... στο μου είπατε ξεκάθαρα πράγματα. Σα λέω λοιπόν, η οικογένειά μου Νέα Δημοκρατία. Οι Νεοδημοκράτες είναι κάτι σαν αυτόν, κάτι σαν την Ελένη Λουκά, κάτι ακροδεξιά Σκατά, σαν τον Πλεύρη, σαν τον Βορύδη, κάτι τέτοια αποπράσματα, σαν τον Γεωργιάδη, τον Εμετό. Κάτι τέτοια σκατά είναι οι νεοδημοκράτες. Τι άλλο είναι. Μόνο οι λύσοι δεν το ξέρουν αυτό και ένα κέφαλι. <συσκάς> υπερβολή κύριε, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Προσβάλλτε ένα <συσκάς> κομμάτι <συσκάς> του κοινού. Α, <συσκάς> ξέχασα. Είναι και κάτι άλλα αρκίδια <συσκάς> <συσκάς> <συσκάς> σαν τον Αμβρόσιο. <συσκάς> Εσάς παρακαλώ πια, ως εδώ. Ε, γεια σα. Μπορώ να μιλήσουμε εδώ παραπολιτικά. Ναι, ναι, εδώ τα ίδια. Ε, λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε τον κύριο Αποστόλη. Είμαι ο κύριος Αποστόλης. Μπορώ να σας πω λέω τη μαρακιά μου. Να μου πείτε τη μαρακιά σας. Με μεγάλη χαρά. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παράσταση τη Παρασκευής. Ναι. Το φεστιβάλ. Πολύ καλή. Αλλά δημιουργήθηκαν μερικέ σκέψει. Του οποίε θα μοιραστώ μαζί σας. Για πε. Ο χώρο, επειδή ήταν πολύ μεγάλο, είχε πιτσίροι και έχει διάφορα πράγματα τέτοια έτσι, που σου αποσπόθηκαν. Δεν βοηθούσε όπω έναν πιο μικρό μαζεμένο χώρο έτσι, να δημιουργηθεί σωστά, ρε παιδί μου, η επικοινωνία ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κυριό. Αχ, δηλαδή. Δηλαδή, α πούμε ξεκινάει και λέει ο καλλιτέχνη. Ξέρω εγώ βάζω το βίντεο από πίσω, μισωτάκι γαμνέθε. Πάπα, παντροποί, τα καταδικάζουμε αυτά. Ακριβώ. Λογικά η απάντηση από κάτω θα πρέπει να είναι, ρε παιδί μου. Μη Μη Μη Καταλαβαίνετε όμως, πολλοί κόσμοι εκεί πέρα της, δεν υπήρχε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία Δεν το ακούσαμε αυτό, ναι όλα αυτά, με αφορμή αυτό, σκέφτησα το εξή. Πώς θα ήταν να μαζευτούμε, ρε παιδί μου, πολίς κόσμος, και να το φωνάξουμε το σύστημα, και να το πούμε. Πώς θα μπορούσαμε να το απχανατίσουμε; Και αυτό με ορίζεις, λες xsiết. Μήπω να βάλουμε τον Πρωθυπουργό μας στο record games, να μαζευτούμε πολίς κόσμος και να σχηματίσουμε, ας πούμε, στα καμένα σηαιδία, ένα μεγάλο μισοτάκι gamma, μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα, η οποία να φαίνεται από το διάστημα. Α, div Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνουμε έναν έρανο, δηλαδή καλή συναυλία στο, στο Καλή Μάρμαρο, να κάνουμε αντίστοιχα έναν έρανο, χρηματοδότησε κι εσύ έναν ιδιώτης. Δηλαδή, αντί να δώσω για... και εσύ τον ειδιότη σου. Ναι, κάπως έτσι. Αντί να δώσω 15 ευρώ για να... Και καλά να παρακολουθήσω την ομιλία, να δώσω 15 ευρώ, εγώ και ένα εκατομμύριο ακόμα κόσμο, να, κα... να να τα δώσουν στου διότιότερε και οι διότι αυτό το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάνε μέσα στα καμένα και να μα όλοι μαζί και να βγάλουμε φωτογραφίε από το διαστημικό σταθμό. Πε που θα περνάει από πάνω. Γαν... Έχει πρότασήσει <συρίζει> μεγάλη. Δεν ήρθε έτσι σήμερα, μπράβο. Μιλά λίγο καλύτερα, μη σε πάρω Ο γυναστηριακό είμαι, Μωρό μου, καλώ ήρθε. Καλώ τα μάτια μα, τα δυο. Καλώ ήρθε, καβγάρι μου. Τι θε, Μωρέ. Εγώ ρε Μαλάκα ήμουν 23 χρόνια σε δύο πολυεθνικέ προϊστάμενε διανομών. Αυτά που λέει τώρα που έκανε η e-food Μαλάκα, οι εταιρείε και οι δύο, η μία φτώχευσε, οπότε μπορώ να την ονοματίσω, η κομπιούτερλαντ, οπότε δεν μα νοιάζει. Το 95 Μαλάκα είπε, Όλοι οδηγεί τον πουλο και όποιο θέλει κάνει διανομές με δικά του φορτηγά αυτό το έχουν οι εταιρείες εδώ και 40 χρόνια εσείς τώρα τα ανακαλύπτατε ρε πάλι ο μαλάκα και πομούνια. έλεγα ε... και εγώ ένας μαλάκας δεν θα βρεθεί να στηρίξει το νομοσχέδιο ο ορίστε και βρέθηκε. πήρες ε... εσύ ρε, μαλακα, δεν με, θα βρεθεί το, ένας το... μαλάκας να το ξεπλύνει ορίστε εγώ το περίμενα από ένα κανάλι συγκεκριμένο ρε, να... Ρε, να... Ρε, Εγώ δεν ξεπλένω κανέναν. Το ξέρω ότι είναι πουσιά μεγάλη του τελειμπερατζίδε. Το μηχανάκι τώρα να τον βάλει, να πάρει μηχανάκι δικό του. Να τσακίζεται και να μην έχει ασφάλεια. Εγώ είμαι υπέρ ε, είμαι κατά του νομοσχεδίου φυσικά Αλλά σου εξηγώ μόνο. Είσαι κατά του νομοσχεδίου, Χατζηδάκι. Πω, από πού φτάσαμε. Κουμούνι θα καταλήξει λίγο. Καλά είσαι μαλλίκα. Είναι δυνατό να είμαι εναντίον των παιδιών που τσακίζονται με τα μηχανάκια. Να Εγώ... σου κάνω μια λοιπόν. ερώτηση. Έλα, ρε, είσαι κομμουνιστή. Ακούβρε μαλίκα. Εγώ με τα παιδιά αυτά είμαι μαζί του, είστε καλά. Αμάν Σε λίγο θα μα πει ότι δεν θε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εκεί θα φτάσουμε. Αντε γάμιο, Σούρε Μαλάκα, δούλευε κούριερ. Εγώ, Μαλάκα, πέντε χρόνια όταν εσύ έκλανε. Να πούμε, Μέντε, Μαλάκα με το ποδηλατάκι στο τραπέζι. Καφούρε, Παλιομαλάκα, δούλευε κούριερ και είσαι εργατική τάξη. Τι στο διάλο έχει και ψηφίσει, και Νέα Δημοκρατία. Όχι. Τόσο μαλάκα είσαι. Την τάξη σου δεν τη σέβεσαι. Δεν τη βλέπει. Παλιομαλάκα. <Τελαιοί> δεν ψηφίζω κόμματα, ψηφίζω όποιον γουστάρο μαλάκα! Κοίτα την σου πρώτα γιατί άμα δεν σε βαστήσει τάξη θα σε σεβαστή άύρο μεθάριο. Κάντε μα, μα μαλάκα <Τελαιοί> που θα μπει 81... Έστω διάλλωλωσε. Καθήκη πουλημένο. Θα μου πει πέντε χρόνια κούρια με τα μαλάκα σου και μετά ψήφισε και μαλάκα. Τότε το σώζει, τέλο. Bravo, malaca! <Visorilha> Άντε τώρα, μαζευτείτε, ε. Κάνετε την κηδεία του, του... του Μήκη Θεοδωράκη. Τι θε, Μωρή, τι θε. Πολύ ωραίο επικείδιο. Τι θε, Μωρή. Ναι, να, να πω, να ολοκληρώ. Επέστη μαλλική ευστροά, ντε. Ναι, θα την λοιπόν... πω, άντε. Τι θα γίνει με το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ, το Σπούτνικ. Λοιπόν. Που είχε γνωρίσει ξεχωριστή επιτυχία, θυμάμαι. Ε, να σου πω κάτι, Μανέτα. Θα γίνει φέτο. Στο έχω ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στρατό, έχει λαό. Και πάνε α είναι έτσι, τουρλού. Να σου πω κάτι εκ μέρου του λαού του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούρ που νομίζεις ότι έχει Λοιπόν να σου πω κάτι ε... Έχετε φύγει εσείς σε άλλο level έτσι λοιπόν. για αυτά πάτη έχει πάει λογοτομή Λοιπόν να σου πω κάτι να, να συνεχίσω αυτό που έχεις... Όλοι λέμε αν κάτι έχουμε να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ όλοι θα πούμε για το λαό του ΣΥΡΙΖΑ μα Έχισε <ΚΑ'> το λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Να, Đόξα, δεύτερο. Δόξα το Θεό, εμείς δεν έχουμε στρατό. Ποιο Θεό, μορί; τώρα γίνετε και χριστιανοί, τι. ποιο Θεό. Λοιπόν, να σου... Έγιες χριστιανοί τώρα. Να μαζευτείτε, λέω. Κάνετε την κυρία του Μητσο... του, του λένε, του Ό,τι, Γουστάλα, θα κάνουμε. Άι, παράτα μα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, γεια σα. Ο κύριο Πορφίλιο Βυσδέκη. Θα ήθελα μια διευκρίνηση να κάνω. Όχι να μου απαντήσετε, αν είστε ο ίδιο. Εγώ είμαι ο ίδιο. Και Θα... γιατί δεν το λέτε. Ε, ναι, πήρε για ένα θέμα για τη ΔΕΗ που λέει ο κύριο Καλαμούκη. Οι κύριοι Βαρουφάκη, Τσίπρα, Γεννηματά θέλουνε ξεπούλημα τη ΔΕΗ. Οι κύριοι Μητσοτάκη και Σαμπαρά δεν θέλουν ξεπούλημα, θέλουν αξιοποίηση τη ΔΕΗ. Γεια σα. Α, ήταν λάθο ανάγνωση δικιά μα. Συγγνώμη. Παρακαλώ λέγεται Ε, έχεις νέα μωρό μου, σεξ να Καλησπέρα και... καθόλου, πείτε μου Ένα και ένα είναι Πείτε μου, παρακαλώ Λοιπόν, επειδή ε, να συνεχίσω Α, θα έχει... συνεχίσετε, το... είχατε ξαναπάρει, δεν σας πρόσεξα Ναι, το έκανα. Ακούω ε... πολλές είναι... μαλακές κάθε μέρα Το επόμενο που θέλω να ακούσω για το κουκουέ είναι ότι μπήκε στο γραφείο του Χατζηδάκη και τα έκανε λαμπόκι. Αχ, πε μου, πε μου τέτοια. Μη φοβάστε, ρε. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε, μανιαμούνια είναι. Και άμα δεν βρίσκεται την πόρτα, εγώ που είμαι μικρούλα και ευέλικτη, άμα θε μπαίνω από την καμινάδα και θα ανοίγω την πόρτα. Άντε, γιατί. Α, και έχει πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Γιατί, γιατί, τι, τι, τι συμβαίνει αφού όλα καλά πάνε. Όλα ωραία τα έχει το οργανώσει. Πάτε μπροστά, πείτε το λαό, τι πάτε. Μισό λεπτό θα... εσεί τη ζωήλ τραβάτε εμείς, Εγώ είμαι ψυχοπανιάρο, το έχω ξαναπεί. Είναι Όχι, τι κάτω... ζωή τραβάτε, νιώθετε κάποια απειλή, ένα φόβο. Όχι, καθόλου. Τότε γιατί ασχολείστε. Από σάι. Γιατί ασχολείστε Αποσά. με το κόμμα του 5%. Εσύ ασχολείται. Γιατί αγάπη ασχολείσαι με το 5%. Εσύ ασχολεί... γιατί, αγάπη, ασχολείσαι με το 5%. Γιατί είσαι μικροπρέπεια αυτή. Το 5%. Γιατί έχει αυτό το θέμα, και Αφού έχετε λαό εσεί, είσαι το λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Το 5... Όπω και να το κάνει, το 32% είναι μεγαλύτερο από το 5%. Απλή αριθμητικούλα. Απλή αριθμητικούλα, μην ξεχνά το Πασόκ. Απλή αριθμητικούλα. Λοιπόν, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ Καμά είλεμε και για το πασόκ. Για το γιατί το ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω δεν είναι στο 32. Δεν θέλω ε, να σα Ναι, ναι, δεν πειράζει. Μιλάμε για τι τελευταίε εκλογέ, δεν μιλάμε για αυτά που λένε. Μπράβο, ε, όχι, μπροβο. Μπράβο και συχαρτήρια στο και, λαό του ΣΥΡΙΖΑ. Το 32% φοράς φοράς είναι φοράς το 32% του πληθυσμού τη Ελλάδα. Πολύ όχι, από αυτού που ψηφίσαμε. Από αυτού ψηφίσαμε, Άρα μιλάμε από το λαό που έχετε ότι είναι το 32%, του 50%. Άκου να σου πω 2 εκατομμύρια ανθρώπου 2 εκατομμύρια και όχι διακόρτη. 30, 000, 2 πήγα... εκατομμύρια. Έχετε πάτε, λαό 2 εκατομμύρια και κάθεστε. Πάμε αγάπη με έξω στου δρόμου, <laughs> γιατί δεν είστε. Και αντιμέσα βλέπω πόσε του δρόμου θα ρίξετε <laughs> το, <laughs> το μισοτάκι. Ναι, να σου πω, είναι αλήθεια. Γιατί <laughs> δεν <laughs> ρίχνετε τη δεξιά, πείτε μου, έχετε λαό. Είναι, είναι η αλήθεια. Όχι γιατί... τώρα, θα μα απαντήσει. Θα μα απαντήσει αυτό που σε ρωτάω. Τι θέλει και. Γιατί αφού έχετε λαό, 2 εκατομμύρια κιόλα, γιατί δεν του βγάζετε στο δρόμο έξω να ρίξετε το μιτσοτάκι. Γιατί εμεί δεν είμαστε στρατό μου Τι είστε. Είμαστε λαό. Ο λαό να βγει στο μυτσοτάκι. Ο λαό να σώσει το λαό. Σώστε μα. Ο στρατό Λαέ. Σώστε, Λαέ, σώστε. Λαέ του ΣΥΡΙΖΑ. Σώστε την Ελλάδα. Πολύ καλή είσαι όμω. Πολύ μου αρέσει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντω γελάω με αυτό που λέει του Έχει πάρα πολύ πλάκα, εντάξει. Δεν είναι τίποτα ψυχραιμία. Εγώ γιατί. θα περιμένω από το ΣΥΡΙΖΑ να μα σώσει πάντω.